Προχωράμε, δεν ξεχνάμε, προχωράμε εγκαταλείποντας στη χρόνη του σκόνου, στη χρόνη του σκόνου, εγκαταλείποντας στη χρόνη του σκόνου, στη, στη σκόνη του χρόνου, με συγχωρείτε. Είναι πιο ωραίο όμω έτσι. Η χρόνη του σκόνου είναι καλύτερο, είναι απομιλία στο Economist. Γιατί χθε ξαναμίλησε στο ΣΕΒ, όχι μόνο μίλησε, είπε εκεί διάφορα και μίλησε και ο Βαρουφάκη εκεί και όχι μόνο εκεί ο Βαρουφάκη. Και στον Ενικό μετά άλλε τρει ώρε. Οπότε σήμερα έχουμε προθυπουργό, υπουργό οικονομικών και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που περιέγραψαν για το μέλλον όλων μα, ο αλέξι Τσίπρας στο ΣΕΒ και ο Βαρουφάκης το ΣΕΒ και με τις συνεντεύξεις της πάρα πολλές. Όλα αυτά θέλουμε να τα ανακατέψουμε και καλύτερο αναδευτήρι από τη Σακύρα δεν προέκυψε σήμερα. Είμαστε διατεθειμένοι και το έχουμε αποδείξει να προχωρήσουμε σε συμβιβασμούς με τους Ευρωπαίους εταίρους μια συμφωνία που θα επιβάλλει νέα μέτρα περικοπών σε μισθούς και συντάξεις Μπράβο! ώστε να υπάρξει συμφωνία αμοιβαία επωφελής Μια συμφωνία που θα επιβάλλει νέα μέτρα περικοπών σε μιστούς και συντάξεις. <Πουλίου> Ώστε να υπάρξει συμφωνία αμοιβαία εποφελής. Πολύ καλό. Το άλλο με το τότο το, το ξέρετε. Είναι το ανέκδοτο που μα αρέσει πάρα πολύ, η αμοιβαία αποφελή συμφωνία που θα ε, έχουμε. Καταλήγουμε εντό των επόμενων ημερών. Είμαστε στην τελική ευθεία, όλα τα είπε. Με του εταίρου, συμμάχου, οι οποίοι είναι και πάρα πολύ καλοί. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που περιγράφαμε. Η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, πριν, γίνει, ε, πριν πάρει την εξουσία ω κάποιου κακού, εκβιαστέ, γκάκστερ και όλα τα υπόλοιπα. Τίποτα από αυτά είναι πολύ καλή. Θα ακούσουμε στην πορεία και χαρακτηρισμού προ στελέχη Θεσμών με πολύ γλυκά λόγια από τον Βαρουφάκη. Δεν ξέρω αν έχουμε και από άλλου. Από τον Βαρουφάκη, νομίζω φτάνει, δεν χρειάζονται περισσότεροι. Ακούσαμε εδώ τον Πρωθυπουργό να λέει για την συμφωνία που φτάνει, η οποία θα έχει περικοπέ μισθών. Κάπω έτσι δεν το είπε ακριβώ, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει όταν περνάνε από το φίλτρο τη ελληνοφρένεια, το οποίο είναι και φίλτρο τη ζωή ταυτόχρονα, το μόνο αλάνθαστο. Ο Βαρουφάκη επίση κάτι ανάλογα είπε. Αυτό το οποίο υπάρχει στο ραντάρ μα ταυτόχρονα είναι η υπογραφή μας σε μία μη συμφωνία. Αυτό το οποίο υπάρχει στο ραντάρ μας ταυτόχρονα είναι η υπογραφή μας σε μία μη συμφωνία. Μπράβο! Επιτέλου, λίγη ειλικρίνεια. Την είχαμε χάσει τώρα τελευταία. Ακούσαμε εδώ για τη μη βιώσιμη συμφωνία. Όπω μη βιώσιμο είναι και το χρέο. Γενικώ, ό,τι κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι μη βιώσιμα. Ε, στην προσπάθειά τη πάντα για να κάνει βιώσιμα πράγματα. Καταφέρνει το ακριβώ αντίθετο. Βοηθάει λίγο το κλίμα, γενικότερα η Ευρώπη που είναι το σπίτι μα, οι κυβερνήσει και βέβαια η θετική άβρα του ελληνικού λαού που πάντα πρόθυμο ξέρει από πριν ότι θα είναι βιώσιμο. Όμω το δέχεται, το επιζητεί, το, το ψηφίζει για να έρθει κάτι βιώσιμο που ποτέ. Δεν έρχεται. Τα καλά λόγια για τον Τράγκη επιτέλου κάποιο αυτόν τον τόπο από αριστερή κυβέρνηση έπρεπε να τα πει. Γιατί γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Α ας σκεφτούμε γιατί γίνεται. Ναι, αλλά εδώ τον Τράγκη μου τον έλεγε, Γιάννη μου, με συγχωρεί. <σκοίτρια> <σκοίτρια> μου τον έλεγε ότι είναι καλό τραπεζίτη και ο καλύτερο τραπεζίτη. <σκοίτρια> αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, είναι αυτό ο οποίο έπαιξε όλο το παιχνίδι σε βάρο μα. Είναι αυτό που λειτουργήσε σαν το μακρύ χέρι, το όπλο στη διαπραγμάτευση. Προσπαθεί να με κάνει να πω κάτι πριν. Χάρη των Δεν θα το κάνω. Ε, δε δεν προσπαθώ κάνω. να πει κάτι κάπου. Προσπαθώ στους να πει την αλήθεια. Κοίταξε, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Διότι ότι, ε, μου έλεγε. Εδώ το έχω. Ο Ντράγκη είναι για μένα από του καλύτερου κεντρικού τραπεζίτε που έχουν περάσει. Σα το πιστεύω. Προσπαθεί να με κάνει να πω κάτι πριν. Χάρη των Δεν θα το κάνω. Σκέψου ότι στου τέσσερι μήνε που είμαστε κυβέρνηση έχουμε αποπληρώσει στο διεθνέ δομισματικό ταμείο και σε άλλου δανιστέ 6,5 δισεκατομμύρια. Μπράβο! Από τι άρεσε του ελληνικού δημοσίου. Από τι άρκε του ελληνικού λαού, μία διόρθωση, όχι του ελληνικού δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει σάρκες Ο Μάριο, λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλό, ο καλύτερο τραπεζίτη. Μα βοηθάει. Όλο αυτό που συμβαίνει του τελευταίους μήνε, που παρά το δε ότι δεν μα έχει δώσει ο Μάριο λεφτά, όμω εμεί έχουμε πληρώσει 6 δι, όπω λέει ο Βαρουφάκη. 8 δι, όπω λέει σε λίγο, θα ακούσουμε τώρα ο Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε ανταποκριθεί σε όλε τι εξωτερικέ υποχρεώσει μα που αγγίζουν σχεδόν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ από την ημέρα. Ανάληψη των κυβερνητικών καθηκόντων από τη νέα κυβέρνηση. Μπράβο! Α, αυτά. Μπράβο λοιπόν στην Ελλάδα που έχει δώσει αυτά τα δι. Τώρα, αν κάποιο κάνει τη σκέψη ότι αυτά τα δι τα δώσαμε εκεί στο εξωτερικό για να βουλώσουν μια τρύπα που δεν πρόκειται ποτέ να βουλώσει και παρά τα όσα δίνουμε, αυτή η τρύπα μεγαλώνει συνεχώ. Αυτά τα 6 ή 8 δι διαλέγεται και παίρνει. Τι 5. Ας το ρίξουμε λίγο. Αν τα ρίχνανε εδώ στην ελληνική αγορά, αν ξεχρεώναν τους φαρμακοποιούς που δεν τους έχουν ξεχρεώσει, τους γιατρούς που τους χρωστάνε, εφημερίες και διάφορα άλλα, αν δίναν στους προμηθευτές του δημοσίου που επίσης είναι πολύ μεγάλες μικρές εταιρείες που κλείνουν ή δεν αντέχουν, αν αν, αν επιστρέφαν τα χρήματα που χρωστάει η εφορία στου πολίτε. αν συνέβαιναν όλα αυτά. Πώς θα ήταν η κατάσταση. Αλλά είναι λαϊκισμός, bullying κατά της κυβέρνησης. Δεχόμαστε ότι ο Μάριος είναι ο καλύτερος. Και πάμε να φορολογήσουμε. Επιτέλους έπρεπε να έρθει η αριστερή κυβέρνηση να φορολογήσει τους 500 πιο πλούσιους ανθρώπους σε αυτόν τον τόπο. Έχεις μιλήσει, Υπουργέ, για φόρο. Έχει μιλήσει η κυβέρνηση mm. για φόρο στους 500 πλουσιότερους Έλληνες. Θα δούμε γι' αυτό Τι θα είναι αυτός Θα δούμε γι' αυτό Γιατί το λες έτσι αυτό? Γιατί εγώ έχω αντιρρήσεις σε αυτό Γιατί έχεις αντιρρήσεις Γιατί δεν είναι στους 500 πλουσιότερους Έλληνες 5... σε... Είναι σε κάποιες επιχειρήσεις Αυτό είναι υποδιαπραγμάτευση Α, αυτό... Και εντός τη κυβέρνηση θα μου επιτρέψει να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία στιγμή Έχει μιλήσει η κυβέρνηση mm. για φόρο Στους 500 πλουσιότερους Έλληνες Θα δούμε γι' αυτό και έτσι η ανάπτυξη από μόνη της θα τροφοδοτούσε περισσότερη ανάπτυξη. Είναι αυτό το οποίο να ονομάζουμε ενάρετο κύκλο. Υπάρχει τέτοιος κύκλος στην οικονομία, ενάρετος. Γενικότερα αυτή η οικονομία του κέρδους έχει κάτι το ενάρετο μέσα της, όπως λέει ο Αντώνης Σαμαράς, με το σπασμένο χέρι βγήκε χθες τον Αγκώνα. Ε, υπάρχει κάτι τέτοιο ενάρετο. Αλλά το λέω Σαμαράς Για να το λέω σαμάρα, προφανώ είναι κατά δικαστήριο. Ακούσαμε πριν, δεν θα φορολογήσουν ή δεν θέλει ή δεν το συζητάει σε αυτή τη φάση να φορολογήσει του 500 πλουσιότερου, επιχειρήσει ή δεν ξέρω φυσικά πρόσωπα. παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα σχέδια, προσχέδια και διαρροέ που υπάρχουν, θα φορολογηθούν όσοι βγάζουν από 30.000 και πάνω, από 50.000 και πάνω, οι μεσαίοι, του λε κάπω μεσαίου, οι οποίοι φορολογούνται συνεχώ τα τελευταία χρόνια και είναι και αυτοί που οι μόνοι πια μπορούν να κινήσουν λίγο Κάτι στην οικονομία, διότι από το 30 και κάτω σχεδόν δεν ζεις φυτοζωής σε αυτόν τον τόπο. Θα ήταν ωραία η ερώτηση, θα φορολογήσετε τους συνταξιούχους και να έδινε εκεί την απάντηση. Θα δούμε, δεν είμαι σίγουρος ακόμα, ε, η ίδια απάντηση σαν αυτή που έδωσε για τους 500 πλούσιους. Όμως για τους συνταξιούχου και κάτω των 50 30000 είναι... Μια τη σιγουριά στην κυβέρνηση και στην κάθε κυβέρνηση. Όταν πρόκειται για 500, που δεν ξέρω και ποιοι είναι και πόσοι ακριβώς είναι, εκεί υπάρχει η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη σκέψη. Ο ενάρετο κύκλος καταδικαστέω, γιατί τον λέει ο Σαμαρά, ήταν μια ορολογία, σύμφωνα πάντα με τα οικονομικά δεδομένα. Ο Αλέξη μιλώντα στο ΣΕΒ χτε, του βιομήχανου, μίλησε για το άλμα, άλμα επίση πρωτότυπο στην οικονομία που έρχεται. Αυτό που προέχει τώρα, αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω αποτελεί δική μας προτεραιότητα, είναι η επίτευξη συμφωνίας. Και όταν σύντομα έχουμε αυτή την εξέλιξη, όταν επιληθεί το χρηματοδοτικό πρόβλημα και αποκατασταθεί η ρευστότητα, τότε θα είναι το πραγματικό momentum για την ελληνική οικονομία. Σε ευχαριστώ, Βανίγερο. Και τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. <ΣΠΣ> Το μεγάλο άλμα προ τα μπροστά Για να αφήσουμε πίσω τον φαύλο κύκλο της λιτότητας Και να περάσουμε επιτέλου, μετά από πέντε χρόνια Σε έναν ενάρετο κύκλο βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης Είναι αυτό το οποίο να ονομάζουμε ενάρετο κύκλο Θα είναι το πραγματικό momentum για την ελληνική οικονομία. Σας ευχαριστώ, Βανίγερα. Και τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα στο αύριο. Yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey. <κυβίλυμα> για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά. Το μεγάλο άλμα στο αύριο. <ΣΣΣ> Όχι, δεν είναι ίδια Λένε τα ίδια, σκέφτονται τα ίδια και κυρίως κάνουν τα ίδια. Αυτό είναι... Ε, μια διαπίστωση, αυτή είναι μια διαπίστωση ακούγοντάς τους, τελικά είπε για ενάρετο κύκλο και ο Τσίπρας ο Σαμαράς στο Economist χθεσινό, ο Τσίπρας στο Σεβ χθεσινό για να ακούν από κάτω οι εκπρόσωποι του βιομηχανικού κόσμου της χώρας, οικίες λέξει, γι' αυτό προφανώς διάλεξε τη λέξη ενάρετος, πάμε στο βαρουφάκι γιατί υπάρχει σχέδιο για τον τόπο βλέπεις ότι για μήνε τώρα Κάνουμε που ρίξη. σημαίνει ότι στο οι ραντάρ μα είναι η χρεοκοπία. Στο, στο ραντάρ μα είναι ένα πράγμα μόνο. Είναι το πετσόκομα των συντάξεων, είναι οι ομαδικές απολύσεις. Είναι όλη η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, αυτό είναι το κόστο. <Το> <Το> στο ευρώ. ραντάρ μα είναι ένα πράγμα μόνο. Είναι το πετσόκομα των συντάξεων, είναι οι ομαδικέ απολύσεις. Προσέξτε, το χεράκι για να σηκωθεί να πει όχι στα μνημόνια Η εμπειρία μου δύο φορές που το λέω Είναι ότι πρέπει να συνοδεύεται και με λαϊκή υποστήριξη Δηλαδή πρέπει ο κόσμος σε όλα αυτά να ξεσηκωθεί Πού είναι τα κινήματα αυτά Έναντίον. Πού είναι τα κινήματα εναντίον τη πόλη στην Ελλάδα. Πού είναι το κίνημα τώρα. για την πόλη στο Αεροδρομό. Ο, ο, ο κόσμο είναι το κινητό. Καλού είναι τώρα. Μισό λεπτά. Όχι. Ο... Όχι, δεν ευθύνε το κόσμος αλλά ο κόσμος δεν κάνει κίνημα ώστε να έχουν στήριξει και οι βουλευτές που θα σηκώσουν μέσα το χέρι τους στη Βουλή, αν έρθει η συμφωνία, όπως έρθει, για να πούνε το όχι σε όλα γιατί αναμένετε να ακουστεί ένα τεράστιο να σε όλα. Σύμφωνα, με νέε φωνέ, βεβαίω, και με παλιέ, εκεί θα είναι το πιο αστείο. Ο Μιχελο Γιαννάκη εγκαλεί την κοινωνία γενικώ που δεν έχει κινήματα για να στηρίξει του βουλευτέ την ίδια ώρα που ε, η κυβερνητική παράταξη με όλα αυτά που κάνει δεν θέλει κινήματα. Για τον πολύ απλό λόγο, γιατί ένα κόσμο που είναι στο δρόμο δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Στα πόδια, όχι στα χέρια, στα πόδια μια κυβέρνηση που ε, δεν ξέρω σε τι βαθμό θα υλοποιήσει αυτά που έλεγε προεκλογικά. Βλέποντα από τα λόγια και τη ρητορική, υπάρχει μια προσπάθεια, το βλέπουμε καθημερινά να αλλάζουν με πολύ άγριο τρόπο και πετώντας στο, και στα μούτρα μας ε, να αλλάζουν διακηρύξεις που τις έκαναμε φοβερή ευκολία την προεκλογική περίοδο. Είμαστε και στην τελική ευθεία να μην το ξεχνάμε. Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την επίτευξη μιας αμοιβαία εποφελού συμφωνίας. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε. Μετά από μακρές και επίπονες συζητήσεις τόσο πάνω στο πολιτικό όσο και στο τεχνικό επίπεδο. Υποτιτώμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως θα είναι απέσως και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσουκ, ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Η ελιά βρε και έχει ξεφτρώσει πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την ελιά. Ε πώς, έχει το ρόλο της και η ελιά. Όταν όλα είναι στην τελική ευθεία και ξαφνικά βρεθεί η ελιά δεν έχει ευθύνη. Πού φύτρωσε, τυχαία γίνονται όλα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με αυτού του προβληματισμού και με άλλου, βέβαια. 2.11-2008-200, τηλέφωνο επικοινωνία. Ξέρετε ποιο απαντά εκεί. Όποιο θέλει να στείλει σε μεσ, γράφει ρεαλ και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Αν θέλετε να στείλετε mail στη διεύθυνση, στο YouTube, Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Θυμόμαστε την πριν μια βδομάδα την έκρηξη στα ΕΛΠΕ και όλα όσα είχαν ακολουθήσει 6 εργάτε από εκείνη τη μέρα. Στην εντατική του νοσοκομείου Σήμερα το πρωί πέθανε ο ένας από αυτούς 41 ετών πατέρας δύο παιδιών Είχε τραυματιστεί τότε Έδινε τη μάχη όλες αυτές τις μέρες Δεν τα κατάφερε στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλευόταν Έγινε πριν λίγες ώρες Να θυμίσουμε τις καταγγελίες α, Του σωματείου τότε και τώρα Και πάντα και χτες και προχτές Για το συνθήκες εργασίας Μέσα σε αυτό το χώρο Και σε χώρου. Δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλεία. Οι εργολαβίε που έχουν γίνει καθεστώ χρησιμοποιούν ενοικιαζόμενου εργάτε με το κομμάτι, με άθλιε εργασιακέ σχέσει και συνθήκε, χωρί μέτρα ασφαλεία για τη ζωή του, με εντατικοποίηση τη δουλειά, με ατέλειωτε ώρε και με ροκάματα φτώχεια. Αυτά συμβαίνουν εκεί. Όποτε υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό, έρχονται στην επιφάνεια. Η πολιτεία έχει προβλέψει, υποτίθεται, ένα πλαίσιο μέτρων. Δεν τηρείται. Το γνωρίζουμε όλοι και όποτε γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό, κάνουμε ένα refresh στην κατάντια και στο έσχο που επικρατεί κυρίως αυτές τις μεγάλες μονάδες. Όλα αυτά, όλα αυτά μπορούν να χωρέσουν και στο ενωσιακό όραμα που υπάρχει πάνω από την Ελλάδα όχι ως καπνός πυρκαγιάς αλλά ως κάτι διαφορετικό αυτές τις μέρες. Είναι γνωστό εξάλλου ότι υπάρχουν δυνάμεις υπάρχουν κύκλοι που δεν θα ήθελαν αυτή τη συμφωνία να παίρνει σάρκα και έχοντα. Ενδεχομένω στα συρτάρια του διχαστικά σχέδια για την πορεία τη Ευρώπη. Διατηρώ όμω ακλόνιτη την πεποίθηση ότι ήδη στου θεσμού και στην Ευρωζώνη έχουν επικρατήσει συντριπτικά ισόφρονε φωνέ που αντιλαμβάνονται ότι αυτή η συμφωνία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά το ενωσιακό όραμα στο σύνολό τη. Γι' αυτό και δεν χάνω την ακλόνητη πίστη μου πω σε μερικά χρόνια από σήμερα, ίσω και σε μερικού μήνε. Οι μέρες αυτές θα καταγραφούν ως μέρες που επαναεπιβεβαιώθηκε η κοινή πίστη στο όραμα της ΕΕ, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Μπράβο! Η κοινή πίστη στο όραμα της ΕΕ, της ισότητας και της αλληλεγγύης. η στη χρόνη του σκόνου στη χρόνη του σκόνου για να αφήσουμε πίσω τον φαύλο κύκλο της λιτότητας και να περάσουμε επιτέλους μετά από πέντε χρόνια σε ένα ενάρετο κύκλο βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξης. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ενάρετο κύκλο.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 ή στο αύριο και στο μπροστά διαλέγετε και παίρνετε βασικά γκρεμόσυν αλλά δεν έχει σημασία ο καθένας το ονομάζει όπως θέλει και το καλύτερο ενάρετος κύκλος της οικονομίας όλο αυτό το πλιάτσικο γενικότερα ονομάζεται και ενάρετος κύκλος έχουν πολύ χιούμορ και φαντασία και κινησμό όλοι αυτοί που βγάζουν τέτοιε φράσεις για να περιγράψουν ένα εσχό σε παγκόσμια Μετάδοση, αυτό που συμβαίνει, ανάπτυξη λέγεται και βιώσιμη ανάπτυξη. Διαλέγετε όπως... λέξει και τι χρησιμοποιείτε όπω θέλετε. Ο Βαρουφάκη Θεή ήταν πολύ ωραίο. Κάποια στιγμή θυμόσαστε τα δισεκατομμύρια του Τούχου Σου Ταμείου Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα τα θερότητα, στα οποία τα είχαν οι άλλοι εδώ για να χρηματοδοτούν κάτι τράπεζε που τα είχαμε χρωθεί όλοι μα και θα τα χρησιμοποιούσαν οι Σιριζέοι για να χρηματοδοτήσουν τα κοινωνικά έργα που θα κάνανε. Ο Βαρουφάκη δεν συμφωνούσε με όλα αυτά και το είχε πει από τότε με mail. Τα 11 δισεκατομμύρια του Τούχο Σου. Mm -hmm. Πώ τα άφησε και φύγανε, Πρέπει να σου πω ότι αυτά τα ομόλογα, έτσι κι αλλιώ η ελληνική κυβέρνηση, ούτε η δική μα, ούτε η προηγούμενη, ούτε καμία, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει χωρί απόφαση του Eurogroup. Και ο μόνο, η μόνη χρήση που θα μπορούσε ποτέ να πάρει έγκριση από το Eurogroup ήταν για να κεφαλοποιήσει τραπεζών. Με άλλα τα χρήματα που η ελληνική κυβέρνηση, έτσι κι αλλιώ δεν είχε πρόσβαση Να τα χρησιμοποιήσει όπω ήθελε. Οπότε είτε ήταν στο Τούχου Σου, στο Ταμείο Χρηματοπιστη... Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα το δικό μα, είτε στον ΙΕΦΣΕΦ, ήταν ακριβώ το ίδιο πράγμα. Ένα λεπτό. Πριν φύγει από τα 11 του Τούχου Σου, θέλω απλώ να σου θυμίσω, ότι... έτσι για να μην πέσει κάτω, ότι προεκλογικά μα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη θα χρηματοδοτηθεί από τα χρήματα αυτά. Έτσι για να μην το ξεχνούμε. Τώρα μισοπαίδευε. Όχι, τώρα Όχι, αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ελέγε το αυτό. Μα είναι αλήθεια τη μισοπαίδευση. Γιατί εγώ τότε. Πρέπει να, το, να ομολογήσω ότι είχα διαφωνήσει με αυτή την εξαγγελία και θα στείλει και κάποια email με τα οποία εξηγούσα ότι Μάλιστα. αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν είπα ότι το έλεγε εσύ είδε. Είχα σύνδε. διαφωνήσει έτονα. Πρέπει να υπήρχε κακή πληροφόρηση για το ποιο είναι οι κανόνες του ταύχη μα. Σύγμα. Δεν ξέραν οι άνθρωποι. Δεν είναι ένα τόσο κομβικό θέμα. Παρά τα mail που έστειλε ο Βαρουφάκης, όμως μετά δεν άλλαξαν την επιχειρηματολογία του να ακούσει με τι έλεγε αλλάξη στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά το κόστος κεφαλαίου κίνησης του δημόσιου ενδιάμεσου φορέα και της διαδικασίας για τη νέα συσάχθεια αλλά και το κόστος κεφαλαίου εκίνησης της ίδρυσης τραπεζών ειδικού σκοπού που συνολικά θα είναι της τάξη των 30 εκατομμυρίων ευρώ αυτό θα το χρηματοδοτήσουμε εξ ολοκλήρου από το λεγόμενο μαξιλάρι των περίπου 11 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που θα περάσει στο δημόσιο έλεγχο. Πάντα σε αυτά προσωπικώ μου αρέσουν τα χειροκροτήματα από κάτω που τα πιστεύουν κανονικά και ήλπιζαν ότι αυτά τα 11 δι θα γίνουν όλα κοινωνικό πρόγραμμα. Την ίδια ώρα που ο Βαρουφάκη τα άκουγε, τα άξερε, τα έλεγε, του θα έστειλε mail όπω λέει ο ίδιο, αλλά εκείνοι συνέχισαν κανονικά. Και αν ρωτήσετε κανένα Ιριζέο τώρα, θα σα βγάλει επίση τρελού. Θα λέει ότι και ακόμη ισχύουν, θα τα πάρουμε με κάποιο τρόπο, κι α έχουν φύγει από την πατρίδα αυτά τα λεφτά. Το θέμα είναι ότι δεν είχαν mail όλοι για να μάθουν τι ακριβώ του έλεγε ο Βαρουφάκη. Ναι. Α, ε, μεγάλη χαρά πήρα. Δώστε πίσω. Θα... Μεγάλη χαρά πάρε μεγάλη μπουκιά μήτρο ή μεγάλη κουβέντα μη λε. Κάτω. Σαν... Ή μεγάλη ελπίδα μη έχει. Δηλαδή πώ ήταν μεγάλη χαρά πήραμε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχουμε και μεγάλη ελπίδα. Δεν είναι το λάθο αυτό. Είναι λάθο. Αυτό θέλω αυτό. Κάνω θέλω, μια καταγγελία, μια καταγγελία. Όπως... Βάλτε, κουκούλα φύλλα και λέγε. Ναι, ό, με κουκούλα θα την κάνω αυτή. Και πώ έτσι γίνεται. Καλού στο καταγγελίο των γνημών, νομίζει έτσι θα πάει, με κουκούλα. Μην δούμε πώ τον καντίλα και το φανελάχιστον. Πάσει πιάσαμε τώρα κυβέρνηση. Το λαφάνι στα Θεόφορα. Γιατί το λαφαζάνε Στο στόμα σας. Για να πιάσουμε και του κομμουνιστέ, φίλε. Μην ότι δεν πιάνουμε του κομμουνιστέ. Να. Επειδή ξέρω ότι θα γίνετε λαϊκιστέ χειρότεροι αύριο, γιατί έχει βαθμό σήμερα βράδυ. Ή γίνε λογοκριτέ χειρότεροι θα... σήμερα θα αυτοί. Θα γίνετε, θα γίνετε χειρότεροι. Το πιστεύω. Πιάσατε το λαφαζάνη στο στόμα σα. Θα γίνετε χειρότεροι αύριο. Αν πέδει μου, το έχουμε ερω... ξεπλύνει το στόμα μα με αίμα <χει> του Λένιν. Δεν το πιάσαμε έτσι. Εντάξει ασφάλιτι σου πήραν την άλλη φορά και σούκραξε το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, δεν θα μιλήσουμε με το φράγε μαύρε που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ασχοληθήκατε καθόλου και με ταπιτάκια και με τα σύματα που φωνάζαν και φτάσαμε λίγο το θεματάκι. Τι φωνάζανε πάλι. Και ούκε άκεού. Τι να σχοληθεί με αυτό και άκεού και του σούκα και γέρου dice μπλούκε άκεού και τέτοια. Δηλαδή μιλάμε η προδοσία και ξεφύλλα και έρχεται στο μεγάλο και μα πω καιλι με ανάδε. Ωραία, σα μαζεύτούμε όλοι εμεί να πηγούμε χωρί αλεξίτο από τα σύννεφα. Εντάξει, κάνει ο Και σε όλα μην ξεχνάμε και ποιοι απέναντι. Γιατί το ποιοί έχουμε ξεχάσει από αυτά που τα ξεχνάμε, δεν ξέραμε. Η πολιτική της κυβέρνησής μας είναι υπέρ της απελευθέρωσης των αγορών, υπέρ ενός υγιού, και ελεύθερου ανταγωνισμού τιμνής που πούλα η η ανταγωνισμός έχουν μπει πιο παλιά η, γη, η επιχειρηματικότητα. Υπάρχει και άρωστη. Ναι, υπάρχει και η νοσηρή επιχειρηματικότητα. Του σίριre. Ναι, ναι, ναι, το λε έτσι. Όχι, η νοσιρίλη, η νοσηρή επιχειρηματικότητα. Α η νοσηρή. η νοσηρή Υπάρχει και η γιατριά να γίνει υγιής. Υπάρχει ελπίδα, η νοσηρή να γίνει η Α, με την ελπίδα Όχι να πέσει εκεί μεγάλο. Με και υπομονή έτσι Ρε σύφυλε φίλε φαντάσου πόσο ζώα είμαστε για να πηγαίνει τα προσκυνά να πηγαίνει σαν την καρκυνικά νοσοκομεία να πηγαίνει τα να, να οικονομήσουν οι παπάδες. Ρε πού πόσο ζώα είμαστε ρε. Πόσο ζώα είμαστε ρε. Όσο ό,τι αφορά το κουκουέ την κάνουμε ε, με γυριστά βηματάκια.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 Πόσε φορέ ακούσαμε προεκλογικά του Ιδίου να λένε θα ασκήσουμε τα μνημόνια. Εγώ δεν τα άκουσα. Αυτό το ακούσαμε και τώρα, εδώ, στην αρχή τη εκπομπή. Χαζομάρες, μοντά <χαζομάρες> τη, εκνοφρένια να μην τα πιστεύει. Αυτό θέλω να πω, ότι πρόκειται για μια μεγάλη παρεκκλήση. Ψέματα, ψέματα, φαινάκι. Δεν έλεγαν θα ασκήσουμε μνημόνια. Θα ασκήσουμε, Λέγαν. λέγανε. Θα ασκήσουμε πα, μνημόνια. Εμεί θέμε που ακούγαμε αυτό που θέλαμε να ακούσουμε. Είχαμε βάλει την ελπίδα ψηλά από τότε. Ναι, πολύ. Απορρόπω δεν το κατάλαμε, σα είπε τόσο λογο παιχνιδιάρη. Είχα π Ναι Αυτή είναι του ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδί μου Τι κατάρε πάνε σαν τα μνημονιακά Τα τσοντοκάναλα και λένε τους Να μην πάνε ως τι Ως αντιμνημονιακοί να μην πάνε Ή θα μπορούσε να πεις ναι, ναι, ναι. ότι είναι αντιμνημονιακοί Πρώτου και Δευτέρου, μνημονιακοί τρίτου Προχωράμε, δεν ξεχνάμε, προχωράμε εικαταλείποντας στη χρόνη του σκόνου, <ΚΡΟΣ> στη χρόνη του σκόνου, στη, στη σκόνη του χρόνου, με συγχωρείτε. Μόρα από τα καλύτερα είναι αυτό, τι με συγχωρείτε. Λοιπόν, ο Βενεσερέμο, ο Ανδρέα, στέλνει ένα μήνυμα και λέει: 15.000 ετησίω πήρε ο πατέρα που βγήκε στη σύνταξη. Χερόταν, Αυτά είναι τα καλύτερα. Χερόταν περιμένοντα αναδρομικά από το ΙΚΑ. Ήρθαν τα αναδρομικά 14.000 ευρώ και με τι περικοπέ και το φόρο που παρακρατήθηκε πήρε στο χέρι 6.800. Αυτά προστέθηκαν στο εισόδημα και ξαναφορολογούνται. Αποτέλεσμα, κάνοντα τη δήλωση: καλύτερα να πληρώσει 530 ευρώ βρέτο, χάρη και κιόλα. Για του 500 που θυσάβηζαν την περίοδο τη κρίση, θα δούμε, λέει το ένα. Και τρεις τελείες, πέντε τελείες για την ακρίβεια. Ο φίλος εδώ, άκροα της, μην νοιάζεσαι να ξέρεις, όπως λέει ο φίλος, ότι έχουμε αρχίσει το ξύλωμα. Θα σας απαντήσω... Και είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου χθες, σχήμα λόγου, εδώ... το θα καταργήσουμε με σχίλω... ένα νόμο και ένα άρθρο. Το, σωστά το. Εσεί τα πείτε. Yeah. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω The την πρόταση. Σχημαλόγουν τι. Μήπω ήταν σχημαλόγουν το συνολικό σα πρόγραμμα, όχι, όχι, όχι, όχι, Καλά, ο λαό δεν είχε καταλάβει ότι είναι σχημαλόγουν. Όχι, θα σκίσουμε το μνημόνιο. Όχι, θα σκίσουμε το μνημόνιο. Σε λίγα σέντα πει ο Σαμάρας. Δεν είπε γιατί το σκίζω το μνημόνιο. Είπε με το καταργώ. Άρθρο. Ναι, μεν, άνθρωποι. Μα μιλάμε το μνημόνιο ένα καθεστώ. Δεν λε καταργόμενα άρθρο το μνημόνιο. Αυτό ήταν μια αποφασιστικότητα που θέλαμε να δώσουμε στην πολιτική μα Μαριά. Το μνημόνιο θέλει πολλού νόμου, έχει 150 εφαρμοστικού νόμου. Έχει πράξη νομοθετικού περιεχομένου Ένα-ένα το ξυλώνεις Και το ξυλώνουμε <κυρίου> <κυρίου> <κυρίου> <κυρίου> Και το ξυλώνουμε Στο ξύλωμα είμαστε Όλο αυτό που βλέπετε γύρω τριγύρω Είναι ένα ξύλωμα Υπερβολές, σχήματα λόγου τα είπε και ο φίλης Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Υπερβολές τα λέει ο Μητρόπουλος και ο Μπάλαφας Τα 26.000 άρθρα και οι 523 νόμοι του μνημονίου δεν μπορούν να καταργηθούν και για νομοτεχνικούς αλλά και για πολιτικούς λόγους. Και ήταν και αυτό μία από τις προεκλογικές υπερβολές. Είναι γεγονός ότι προεκλογικά μπορεί να λέχθηκαν κάποιες εντυρήμοι του λόγου ε, ε, ε, οι κάποιες υπερβολές. Είναι γεγονός ότι μετατοπίσαμε προ τα πίσω αισμένα πράγματα, πήγαμε πίσω κάποια πράγματα γιατί πρέπει να μείνει ζωντανή η προσπάθεια που άρχισε στις 25 Γενάρη. Με τις υπερβολές όμως άρχισε. Να δούμε πώς θα καταλήξει ε, Μητρόπουλος και Μπαλάφας σε τηλεφωνικέ ραδιοφωνικέ συνεντεύξεις. Αποστόνη. Μαζέψου. Πολύ ενθουσιασμός. Δεν χρειάζεται. Σε ρίζα έχουμε. Ετοιμάσε. Δεν έχει έρθει ακόμα η ελπίδα. Κάτσε να έρθει. Έλα. Σε θυμάμαι. Ποια είσαι. Όχι. Πια βάρβάρα. Η κόρψ. Πια βαρβάρα καλέ. Του προσκυνήματο. Δεν με θυμάσαι καθόλου. Προσπαθώ, προσπαθώ. Αλλά από τότε πήρα φορά εγώ και έχω προσκυνήσει ότι έβρισκα μπροστά μου. Γύρω το ε. Σάββατο στον μπουνάζει και όχι το καλοβρήκα στο δρόμο που βγαίνουν από τα κλαμπ, πήγαινε και το προσκύναγα. Εγώ. Δεν με θυμάσαι δηλαδή. Ε, να σε θυμάμαι μερί. Συγνώμη πώ μιλάσα πληθεί στον ενικό. Ναι, δεν πειράζει. Εδώ μιλάμε στον ενικό. Ε, δηλαδή δεν με ετοιμάσει μου έβαλε και στην έλεγχο. Δηλαδή αν σε θυμώμαι τι θα γινόταν εμπόρη, θα το στήθος, στο στήθο στα αριστερό.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 Είμαι σκληρό. Γιατί μουρέ! Γιατί με σκληρό, γιατί έτσι αρέσει. Ναι. Είμαι τσαντρική σου εδώ, το χτυπάω το κονλόι. Το βάζω το χέρι στο πατελώνει. Τον χουφτώνα από την τσέπη. Κανονεί την τσέπη. Τη δικά μου την τσέπη. Και τον χωρινό είναι ηρώτηση. Πασόλεγα, αλλά είμαι σε ποσύν τριεφή. Μπορεί να μου πει καλή επιτυχία για τι εξετάσει. Καλή επιτυχία τι έχει ζάχαρο, πήγε με καναβρομιαρέ και πήγε να ψαχτεί με έξι που καναφροδίζει, τι ξτάσει να κάνει. Όχι, όχι όχι. Εγώ είμαι παθένα, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Α, εσύ! Εντάξει, παιδί, μπορεί να μολύφθηκε με κανακρίνω, Να τα προσέχει αυτά. Τέλο πάντων, δεν θέλω να πω στα προσωπικά σου. Παίζουν για τα πολιτικά, τι θα ψηφίσει. σω όχι εγώ, να σου πω κάτι. Ε, είχα ένα, έχω μια φίλη που τη ρωτάω εγώ τι θα ψηφίσει. Και ξέρει τι, μα παντε. Θα ψηφίσει οικολόγου πράσινου. Πάλι καλά, φαντάζει να ψήφιζε οικολόγου μπλε. Οι οικολόγοι μπλε, μπλε είναι οι δημοκράτε για του παλιού αυτού που ψήφιζαν και τα δέντρα. Μπορεί να είναι και παθοκατζόρε. Ναι, αυτό είναι το ελπιδοφόρο. είδε, να, να τη φέρνει ο Τσίπρα. Προς. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ε, έχω με ένα σκληρό δίσκο. Ναι, με αλάκωσε. Μπορούμε να το στείλουμε να τον δούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε να τον στείλουμε, τι χρώμα είναι. Είναι κίτρινο. Κίτρινο. Ναι. Ναι, εντάξει, ευκαιρία. Μπορούμε να τον στείλουμε αυτή την περίοδο αν θέλετε να ξέρετε, σε ένα λιβάδι με ρευτιέ. Που είναι κίτρινο έτσι, τα, προ εκεί μία, ησυχάζει μια και καλή. Είναι κίτρινε ρευτιέ αυτή την περίοδο. Φεύγει ο σούπετο ή Α, βράβω. Εκεί που φυτών οι ήδη, που φγάζει το λιόσπο. Το σου εκεί, πάπ, τον στείλα. Έφιαξε ο δίσκο. Ησύχα εσύ τέλο Μακού, δεν μ' ακού Σα παρακαλώ, θυμάσαι αυτό που σου είπα τη δεύτερη φορά που σε πήρα. Δεν θυμάμαι ότι πήρε και πρώτη φορά, θα θυμάμαι και τη δεύτερη. Μη βγάλει αυτό που σου είπα, ότι είμαι Παρθένα, εντάξει. Γιατί. Ε, λαμμόνε τώρα, δεν έπρεπε να το πω. Γιατί είπε το σεματάκι, ε, γι' αυτό και τρέπεσε τώρα. Να ακούσουν ότι είσαι Παρθένα, μην σε πλησιάζει κανεί. Σιχτή ρόλο, δεν έχει μείνει τίποτα για βούλωμα. Τέλο πάντων, άσε μα από εδώ. Ραντεβού στα τρένα. Γεια. 2-1200, 8-200, το δεν είναι. Το ρίο, ναι. Μπορείτε να συνέσετε με αυτόν τον κύριο Εγώ ο κύριος Απόστολος είμαι Αφού ο κύριος Απόστολος με μιλάει τώρα με μια άλλη γυναίκα Γενικώς είναι γυναικάς Α δουλεύει, μάλλον. Όχι, okay, μάλλον. Τι θα θέλατε, Εγώ είμαι ο κύριο Απόστολο. Αφού μιλάει τώρα εδώ. Είμαι διπολικό. Α το το λε. Δεν με πιστεύει. Να σα δείξω κάτω από τη μασχάλη που έχω μια χαρακτηριστική ελιά. Α σημάδευε, σημάδευε. Την έχω κάνει cover up με τα τουάζ. Ε, ε, ε, με δεν δουλεύει. Όχι, ειλικρινά. Ξέρει πώ ο πόνεσαι. Α, ας, αφού τώρα με δεν δουλεύει. Με Το ξέρω, το ξέρω. Εγώ η δουλειά μου η, να σα καθυστερήσω λίγο μέχρι να τελειώσει η, με τον άλλο κόσμο. Η, Είναι η, του, ή, του, η, του άλλου κόσμο που λέμε, το έχει ταξιδέψει, έχει Απλά σου είναι ηχογραφημένη αυτή η εκπομπή που βάζετε τώρα. Να γεια σου! Περίπου. Αν με ότι είσαι για να μιλήσει για την Αγία Βαρβάρα, πρέπει να το στόμα σου με για να μην σου πω με από 10. Το το, έπινα, Ας... το έπινα, αλλά το Η ασέβεια προ τον εκρό δεν είναι ποινικό δίκημα. Ναι, και κράσουμε μιλή την ώρα το σαμρά, ε σωστό. Η Νέα ε. Δημοκρατία. Είναι λάθο. Είναι δίκαιμα, είναι δίκαιο. Όχι, όχι όχι. Εγώ το μιλάω σοβαρά τώρα. Αυτή το... Εγώ σοβαρά μιλούσα. Αυτή έχει δει έλυνα... μεγαλύτερο οτόμα από την Νέα Δημοκρατία, ε, το Πασόκ. Ε, εντάξει ε. Και για το Πασόκ, λέμε. Δεν Πασόκλε. Δασευόμαστε πουθενά. Ε, εγώ λέω τι το παπάτε που έχουν αυτόμα και το γυρνάνε για να Δεν Είναι άγιο, δεν το ίδιο, άλλο το άγιο φίλε. Το άγιο γιατί γίνεται άγιο. Λέει κανεί ότι η ασέγια σε άλλιο πτώμα είναι οκ. Είναι οκ αυτό, δεν έχει. δεν έχει διαβάσει τα κατασκευά. Μάρκων, Μανθαίων και λοιπά. Θα διαβάσεις εσύ. Όχι. Ξέρω. Χρειάζεται oui, να διαβάσω. Έχω ανάγκη εγώ να διαβάσω. δημοσιογράφος. Ξέρω. Ποιος είναι ο δημοσιογράφος. Δεν ξέρω. Τελειώσαμε εδώ και πάμε για μαγαζίνο, αλλά πριν από αυτό έχουμε το λαό το τρίτο μέρος. Γεια σας. Πού είσαι, ρε Άρχοντα, που είσαι, ρε, δεν, δεν μπορεί να φανταστείς Πόσο χέρι μου ψαρκού, τι κάνει. Όχι, να μου πει πόσο χέρι μου αγκού. Ξέρει καιρό θέλω να σε πάρω και δεν, πάρω, δεν μπορώ να σε βρω. Γιατί? Δεν ξέρω, Σε βλέπω σε τηλέραση και έχω φάει με τρελός μαζί. Έχω τρελαμφγάλει. Για πε, τι έγινε. Τίποτα από δουλειά. Περιμένουμε να σχολάσουμε σε λίγο. Πού δουλεύει, Α, να με κάτι βαθιά Έχω, <Τεύω>, όχι, γιατί εγώ δεν τα κάνω αυτά. Ναι, ναι, δεν, δεν, δεν τα κάνω. Δε δε <στασφίλω> δε. είναι... Τα <στασφίλω> κάνουν οι άλλοι. Για του άλλου δεν Ναι, οι άλλοι δεν το κάνουν. Οι άλλοι δεν είναι <στά> δυνατόν να κάνει τέτοια πράγματα. Εσεί οδηγάτε χειρότερα και από γυναίκε οδηγού. Δεν θέλω να πω κάτι για τι γυναίκε οδηγού, αλλά δεν έχει χειρότερο από εσά. Μέσα τη θέση, δεν σα παρεξηγούμε τίποτα. Την ίδια σχολή με του και παίρνετε διπλώματα. Ποιο ξέρει, τέλο πάντων.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 Τώρα και κείμενο το αυτοκίνητο. Το πούλησε, το πώλησε. Θυμάζω το, <Συγχ> το τραγούδι, αι. Θωρακισμένη μερσεντέ. Εγώ δεν σωνητεύτηκα ποτέ. <Συγχ> ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. <Συγχ> λοιπόν <Συγχ> Άξονα να το γράφω <Συγχ> το τραγούδι. Μυρτάκι, <Συγχ> ναι.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 Πάντω είναι κατεξοχήν καταγγελτικό τραγούδι το θωρακισμένοι Μερσεντέ. Γιατί αν θυμάσαι καλά. Εποχέ Παπανδρέου, φίλε. Εποχέ Παπανδρέου. Παπ λέει Να έχω σπίτια μετοχέ και μπαγκαλόου στι εξοχέ. Να τα λέμε αυτά. Μου το, το έχει πει από καιρό. Όσα μπορώ λεφτά να κάνω. Για να έχω σπίτια μετοχέ και μπαγκαλόου. Μακαλώ με θέλει να έχω λογιστέ, μια φροντισμένη μερτέ. Δεν το σιμάζω. Πακαλό στο παγκόσμ. Ναι, ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι Σωματοφύλα και νομικού και Μα Μαρακ... Μαρακ... Για ποιον το το τραγούδι να Μια Θα πάρει σύνταξη Γιατί δεν πάρει σύνταξη Ή γιατί φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ φίλε Θα πάρει Δεν θα πάρει Ο Άδωνης δεν θα πάρει σύνταξη Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ φίλε Δεν θα πάρει ο Άδωνης σύνταξη Και εμείς προσλαμβάνουμε δημόσιους υπάλληλους Με σπρώχνεις άλλο τραγούδι τώρα Ποιο τραγούδι Το φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για ό,τι μου συμβαίνει. <Συρίζει> <Συρίζει> <Συρίζει> <Συρίζει> <Συρίζει> <Συρίζει> Καλησπέρα. Real Mio. Ναι, ναι. Yeah, είχα πάρει και πριν κάνα δύο ώρε, τρει ώρε τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν είσαι ο ίδιο. Ε, ο ίδιο τα uh... με τρει ώρε τι έκανα. Περίμενε να ξαναπάρει oh. τα φανταλικά. Oh. Τι έγινε. Είχα βγάλει μια ενημέρωση πριν για τον ενεργό πολίτη, ρε παιδιά, για τα ιστήρια κοινωνικού του και την ημερημανία. Για τον άνεργο πολίτη ήταν βασικά, αλλά τέλο πάντων. Μισό λεπτάκι, μισό. <Τι> Να κάνω μια παραγγελιά. Λέγε. Για την άλλη παρασκευή τους αγρινιώτες. Έχεις τρία τουλάχιστον. Τους αγρινιώτες. Αγρινιώτες. Έχεις τρία. Τι τρία ρε. Το βοσκό με τις αγελάδε, τον άλλο το φουκαρά που σε πήρε να σε ρωτήσει τι συχνότητα και τον άλλο που σε πήρε να σε απειλήσει. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτά που μου λες. Εγώ το έχω κάνει όλα αυτά. Ναι ρε. Χείτε να δει, Πρέπει να είμαι πολύ καλό. Εί